Τύχει 9 ω 11 η βάπτιση του Ιησού. 9. Και κατά τα σημαίρα εκείνα συνέβη να έλθει ο Ιησού από την Αζαρέτη τη Γαλιλαία και βαπτίστη από τον Ιωάννη ει τον Ιορδάνιν ποταμόν. 10. Και όταν ανέβαιναν από το νερό του ποταμού αμέσω την αυτή στιγμή, είδαν ασχίζονται οι ουρανοί και το πνεύμα το Άγιο να καταβαίνει σαν περιστερά και να έρχεται επάνω του. 11. Και ήλθε φωνή από του ουρανού, η οποία έλεγε. Συ είσαι ο Υιός μου αγαπημένος, εις τον οποίον διότι και ως άνθρωπος απολύτω αναμάρτητος μου ήρεσες και με ευχαρίστησες εις όλα.